Από την περιφέρεια σε τίτλου. Ότι συμβαίνει στι γειτονέ τη Ελλάδα. Σήθησε του πληγέ τη θεστήνη πυρκαγιά στη Λευκάδα προσφέρει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ενώ η Ευραμπολη σε Λευκά και ιδάκη προσφέρει η λύση στέγηση στι παιδικέ κατασκηνόσει. Σήμερα. Οι τεχνικέ υπηρεσίε αποκαθιστούν την ηλεκτροδότηση καθώ και τα δίκτυα ίδρυση και αποχέτευση, ενώ προτεραιότητα από τον κρατικό μηχανισμό. Ζήτησε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Αθόδωρος Γαλλιατσάτος, μιλώντας με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη. Για την Ερτ Κέρκυρας, Λίκουργος Κιαδόπουλος. Με επιτυχία στεύθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης Γερμανού Αριβάτη, που έσπασε το πόδι του ενώ περπατούσε σε μονοπάτι στα Σκύφου Σφακίων. Για την Ερτ Σόφια Θεοδράκη. Το ποσό των 533.933 ευρώ πρόκειται να καταβάλει αύριο Τετάρτη 10 Αυγούστου ο ΕΛΓΑ στους δικαιούχου της Μαγνησίας για τις ζημιές που υπέστη η φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιό του κυρίως μέσα στο 2015. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Μετά τις αντιδράσεις και την παρέβαση του αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου επανήλθε το Σάββατο στη Ζακίνθο το αστενοφόρο κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ το οποίο είχε απομακρυνθεί επνιδιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα με εντολή του διευθυντή του ΕΚΑΒ Πάτρας. Εκ Ζακίνθου, το μεταναστευτικό θα είναι στο επίκεντρο τη επίσκεψη μεθαύριο στο Ηράκλειο του αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική Γιάννη Μουζάλα, ο οποίο θα συμμετάσχει σε σχετική σύσκεψη με του δημάρχου του νησιού στην περιφέρεια Κρήτη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Απαγορευτικό θα ισχύει για τις Νταλίκε στην κοιλάδα των Ντεμπών με την ολοκλήρωση των Σιράγκων. Στην τελική ευθεία διαπραγματεύσει τη αυτοκινητόδρομο Αιγαίου με το Δημόσιο για την παράδοση του έργου τον Μάρτιο του 2017. ΕΡΤ Λάρισα, Γιάννη Στι έντονε αντιδράσει των κατοίκων τη περιοχή Επιταλίου, συναντάει πρόταση στο Δήμο Πύργου για την διαχείριση παλιών δεματοποιημένων απορριμμάτων στι εγκαταστάσει του πρώην Οργοστασίου Αιγαίων. Έρτ Πύργου χρήση τη Στη Βουλγαρία μετακομίζουν για μόνιμη εγκατάσταση όλο και περισσότεροι κομμωτιναίοι συνταξιούχοι, οι οποίοι έρχονται πλέον στην Κομμωτινή μόνο για να πάρουν τη σύνταξή του. Έρτ Κομμωτινή Παναγιώτη Γιόγα. Συνεχίζεται από το Δήμο Καλαμάτας σε δικαιούχους συμπολίτε μας η διανομή ειδών επισηδιστικής βοήθειας και βασικής ηλική σύνδρομής στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Τμήμα της σκεπής του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται στο λιμάνι του Ναυπλίου κατέρευσε και από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου περαστικού αφού ο δρόμος είναι πολύ σύχναστος. Ερτ Τρίπολης, Πέγγι Μπρούσαλη. Η δημιουργία δρομίο προωθείται στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Οι διαδικασία αδειοδοτηση ξεκίνησαν άμεσα. Ρένα Βανταζόγλου, Ερτ Καβάλας. Καπάκι στο καπάκι, παίρνουμε το καροτσάκι. Και μια αξιόλογη κοινή προσπάθεια ξεκινά από το Σύλλογο Καταστημάτων Εστίαση και Αναψυχή Αχαΐας και το παράρτημα Αχαΐας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων. Για την ΕΡΤ Πάτρας, Δήμητρα Αναργύρου. Έρονται εν μέρη τα μέτρα που είχαν ληφθεί λόγω των κρουσμάτων τη οζόδου Δερματίτιδα σε για την ΕΡΤ Σερών Λεωνίδα Έκκληση προς κάθε υπεύθυνο να υπάρξει άμεση υποστήλωση του ιερού της Μεγάλης Παναγίας της Αμαρίνα Γρεβενών έκανε μέσω της Ερθ Κοζάνης ο ιερέας της Εκκλησίας Πατέρας Ευθύμιος Καραπούλιος από την Ερθ Κοζάνης Αντώνης Μαυρίδης. Η αφισορήπανση, οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και η οδική σήμανση στη Ρόδο βρίσκονται στο στόχαστρο του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος που αποφάσισε να σχηματίζει ένα φάκελο που θα πηγαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες και αν χρειαστεί σε ανώτερα όργανα για την Ερτρόδου αριστερή Μιαούλης. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη με την υποστήριξη του Δήμου διοργανώνει την Πέμπτη τη Λευκή Νύχτα Ανοιχτού Εμπορίου, γιορτάζοντα ταυτόχρονα τα 70 χρόνια από την ίδρυσή του. Η έναρξή τη θα πραγματοποιηθεί στι 8.30 το βράδυ στον Πράβλη Χώρο τη Δημοτικής Βιβλιοθήκη με την συμμετοχή των Τροβαδούρων του Εθνικού, ενώ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τι 7 μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με του διοργανωτέ θα υπάρχουν 8 κεντρικέ σκηνέ με ζωντανή μουσ την εικόνα του κέντρο της πόλης για την Ερτορεστιάδα της Όλγα Ορφανίδου. Σε κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός αναδικνείται το δίμερο εκδηλώσεων στη γέφυρα της πλάκα, όπου η παραδοσιακή μουσική τη επιύρωσε σε συνδυασμό με το έργο τραγωδία αναμένεται να στείλουν το δικό του μήνυμα για την αναστήλωση του μνημείου. Σωτήρης Αργύρης Ερτιοανήνων. Με συναυλία έντεχνου και λαϊκού τραγουδιού από τοπικά συγκροτήματα της περιοχής ξεκινάνε σήμερα οι εκδηλώσεις του 8ου Φεστιβάλ Μουσικής που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Φλόρνας Ερωδιός για την Ερτ Φλόρνα στο Μαΐα Δάμο. Πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και θεατρικών παραστάσεων από την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και τους Δήμους στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λιμνών 2016. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στην Κερασιά. Δωραμήτρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ήταν οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλους.